Σαν τα κλεμμένα Είναι μαθωνία Άρνησή μου στονωμένη Πληρωθένει Λύσου καρυμένη Γίνε κλωστή Στην άνεμη τυλιγμένη Να σου δώσω μια Να γυρίζεις για πάντα και πάντα Να σου φυσάω πριν Κράτα μου αφάντα Μέχρι να βρουνε απάγιο Όσοι ζουν σε φυγή καινούρια αρχή, <Κι> <γεννούργια> αρχή <Κι> Είχε σε καλό να τους βγει Εδώ είναι κάτι. Ε, καλησπέρα σα, Αυτοί οι ακροατέ παγκοσμίω ε, και διαπλανητικώ. Είναι η ώρα του κινήματο Δεπλήρων Εωμέτου που είμαστε στον φιλόξενο διαδικτυακό σταθμό ε, Πλατεία Ρέγγιο. Είμαι ο Λένα Παπαδόπουλο, ε, η δίπλα μου είναι η Μαγελιά. Καλησπέρα σα. Ε, και θα σα κρατήσουμε συντροφιά με ενημέρωση και απόψει ε, για την επόμενη ώρα περίπου. Ε, μετά έχουμε να πάμε και στο, στην ΑΣΟΕ, που είναι η κεντρική εκδήλωση δηλαδή, της λαϊκής ανότητας σχετικά με τα κόκκινα λαϊκή δηλαδή, πληροστηριάσμου, όπου μιλάει και ο Ιέσου το ε, μέλος της δικούς σας Επιτροπής του των Κινημάτων των και του Πολιτικούς Πουλίσιλα, συν τις μαζί με άλλους αυτούς τους πυρόχους, να αναλύσουν το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το μεγάλο θέμα του ξεπλήματο των τραπεζών, ολόκληρου του τραπεζικού συστήματο, μέσα σε μία νύχτα στην κυριολεκσία στα ξένα κερδοσκοπικά φαντ, το ζήτημα των κινηματικών δράσεων, να πέραν του βιωσιμίστε υπάρχουν και πρώτε κατοικίε που ανοίγουν. Και από εκεί και πέρα θα μπουν και πολλά άλλα ζητήματα. Έχουμε βόλικα πράγματα, έχουμε το εξεπούλη επίση των κόκκινων μηχανίων το οποίο μαγειρεύεται και λιγικά σήμερα το πολύ μέχρι θα έχει ολοκληρωθεί εν μέσω μιας σκληρότατης διαπραγμάτευσης επίπονης ερπιτογόνου ε, σίγουρα, με τα ε, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα λάβει χώρα προσεχώς ε, διότι δεν φτάνει μόνο το τραπεζικό σύστημα να ξεπουλήσει, πρέπει να ξεπουλήσουν και τα κόκκινα δάνεια. Ακριβώ του ίδιου, δηλαδή στου ε, ξένου ολιγάρχε, στο πιο επιθετικό κομμάτι ας πούμε του διεθνού ε, κεφαλαίου. Ε, Μαρία, πε μα και στη δύο λόγια. εντάξει. Να γελάσουμε, να κλαψούμε, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πια. Ε, συνεχίζεται η φαλσοκομοδεία, κάποια διαπραγμάτευση σκληρή. Στα καλώτε μα, θα φάκε εσύ. Στα εισαγωγικά πολλά. Την είχαμε συνηθίσει τη λέξη αυτή και το καλοκαίρι και τον Φεβρουάριο και λοιπά και λοιπά. Τα αποτελέσματα ήταν εκτρά βέβαια παρά τις 17 ώρες διαπραγματεύσεις που έγιναν από τον Πρωθυπουργό Και τώρα συνεχίζεται λοιπόν η νέα διαπραγμάτευση του νέου μνημονιακού όματος του ΣΥΡΙΖΑ Για το πώς θα φάνε τα Τις λέω, υπόλοιπα... Μην έλε, έτσι. Α, ναι, δεν την ε, ξεχνάμε, μην την ξεχνάμε. Ε, πώς θα αρπάξουν ε, τα τελευταία ε, κομμάτια των συντάξεων, ε, των περιουσιών, ε, των σπιτιών, των φτωχών ε, και της μεσαίας και μικρομεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, ώστε να αφανιστεί αυτή η χώρα ολοκληρωτικά, να γίνει πρότεκτοράτο, μπανανία, να μην αποφασίζει για τίποτα, το κοινοβούλιο να είναι ένα μπερδέ όπου να έρχονται έτοιμα τα νομοσχέδια από του φίλου, εταίρου μα και συμμάχου μα των Βρυξελών και όχι μόνο, ε, και εμεί εδώ να παριστάνουμε ότι έχουμε κάποια χώρα που δεν ξέρει. Ήταν μεταφράσει, ξέρουν νομοσχέδια. Ακριβώ. Πολλέ φορέ δε, δεν προλαβαίνουν να τα μεταφράσουν και έρχονται στην Αγγλική. Ε, οι σελίδε είναι πάρα πολλέ, 700, 1000 κλπ. Ε, δεν προλαβαίνουν κατά ομολογία των ίδιων των βουλευτών να τα διαβάσουν όλα αυτά ε, και το μόνο που καθήκον του τους είναι ε, να τα ψηφίσουν. Ε, έχει χαθεί ντροπή τελείως. Ε, ξέρετε όταν υποχωρεί κανείς ένα βήμα προς τα πίσω μετά η κατρακύλα είναι πάρα πολύ εύκολη. Εν τω μεταξύ, ε, αν τους δείτε και στην τηλεόραση που παρελάβουν πάντα τα ίδια πρόσωπα της κυβέρνησης ε, το έχουν ξεπεράσει τελείως ε, το θέμα, ε, δεν έχουν ίχνος τσίπας ε, Έχουν όμως και ίχνος τσίπρας Και τσίπρας Το έχουν τελείως ξεπεράσει, έχουν θεωρητικοποίησει την οπισθοχώρησή τους αυτή η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια ταξική υποχώρηση των εχθρών. Μια Είναι ένα πέρασμα στο αντίπαλο στρατόχωρησό Ακριβώς είναι απέναντι στο απέναντι στο Ροπαπέδιο, έχουν λάβει θέση. Είναι το υπηρετικό προσωπικό των ολιγαρχών, των πολυεθνικών, των τραπεζών, δυστυχώ. Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει και εμεί. Μετά ευκαιρία. Δηλαδή, έχουμε μέχρι και τα 6,7 εκατομμύρια που δώσαν στου μεγαλοεργολάβου. Με υπογραφή Σπίρτζι στην Ολυμπιακή Αδάρα Εψιλο στην Καρμανιόλα, θα δώσανε υποτίθεται λόγω του πληθωρισμού. Ενώ η Ελλάδα εδώ τα και πέντε χρόνια βρίσκεται σε έναν αποπληθωριστικό και αιώνα, <σομίως> ε, υποτίθεται λόγω του πληθωρισμού δώσαμε 6,7 εκατομμύρια. <σομίως> το οποίο κανένα δεν είπε, όπω υπολογίστηκε. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία έχουν πληγεί από τον άποπιο, στον ρυθμό, από τα μέτρα τα οποία δεν νομίζω ότι δίνει καμία αποζημιμό, έχει καμία Γιατί αφιλώσαν το μας... για τον δεν υπήρξε για αόρατε καταστάσεις, έχει φτάσει το προχώρητο το πράγμα. Ε, τους βλέπουμε και στη Βουλή να μιλάνε με φράσος, με κινησμό ε, και ξηποσιά, <συντή> ε, δεν σκέφτονται τα προβλήματα και το χάο που έχει επέλθει στην ελληνική κοινωνία και ιδίω στα φτωχά στρώματα αλλά και στα μικρομεσαία τα οποία έχουν ευθοδοτηθεί απόλυτα, ε, ηρωνεύονται ο ένα τον άλλον, κάνουν κελάκια, παίζει ο ένα με τον άλλον ε, και φεύγουν ευχαριστημένοι γιατί ούτω ή άλλω δεν έχουν καμιά δουλειά να κάνουν. Το μόνο που έχουν να κάνουν, όπω είπα και πριν, είναι να υπογράψουν τα έτοιμα νομοσχέδια και να γίνουν νόμοι πια που θα εφαρμοστούν στα κεφάλια μα. Ε, υπάρχει μια απόλυτη δυσφήμιση τη κοσμοθεωρία τη αριστερά. Ε, έχει αρχίσει να ντρέπεσαι να λε να ότι είσαι αριστερό, γιατί ο κόσμο το συνδυάζει με ξεπούλημα ε, τι, Γιατί αλλάξατε, είναι, είσαστε το ίδιο με του προηγούμενου, μα βάζουν όλου στο ίδιο τσουγάδι. Η αριστερά είναι μια κοσμοθεωρία, είναι ολόκληρη φιλοσοφία ε, που πρεσβεύει τον ουμανισμό. Ε, το ότι ένα, ένα σύστημα το οποίο θα έχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ηλικές και πνευματικές κυρίως βέβαια. Ένα σύστημα αλτρουιστικό που αγαπάει τον άνθρωπο, που αγαπάει τον πολιτισμό και δεν κόβει τα κονδύλια, που σέβεται την παιδεία, την υγεία των ανθρώπων, τη ζωή των ανθρώπων. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι, οι θεωρούμενοι πρώην σύντροφοί μα, τα έχουν όλα αυτά που θα πατήσει, ε, έχουν θεωρητικοποίησει τις αδυναμίες του, οι οποίες είναι συνειδητέ, όμως, συνειδητά λάθη, είναι απλά λάθη. Ε, και έχουν το σύνταγμα το Αστικό ε, Κουρελιάση, το οποίον σύνταγμα συγκεκριμένα στο 17 άρθρο του αναφέρει ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει την ιδιοκτησία. Στο δε 21 άρθρο, σχετικά με την ιδιοκτησία, αναφέρομαι στου πληστηριασμού και τι κατασχέσει που μας περιμένουν στη γωνία. <συστηρίζεται> ε, στο 21 άρθρο, λέει συγκεκριμένα όχι μόνο ότι η ιδιοκτησία γενικά προστατεύει το κράτο, αλλά όταν τη χάσει κάποιο την ιδιοκτησία του ή απειληθεί η ιδιοκτησία του, πρέπει να φροντίσει το κράτο να την επανακτήσει την ιδιοκτησία του <συστηρίζεται> κάποιο. Να φροντίσει δηλαδή για <συστηρίζεται> ποιου θέλει. <πιστεύει. συστηρίζεται> <συστηρίζεται> <συστηρίζεται> <συστηρίζεται> Επίση, το άρθρο 21, Η ηλικία, λέει ναι. και, και άλλα πάρα πολλά το άρθρο 21, το διαβάσουμε όλοι, λέει για την προστασία ναι. από το κράτο ε, της νεότητος, ε, της, του, της νεανικής λοιπόν ε, ηλικίας, του χείρατος, των περήφανων γερατιών αν θυμάμαστε όλοι. Ε, Προσέχει ο λόγος, τους Των αναπήρων και από πολέμου αλλά και ειρηνικής πορεύου, ε, των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε. Ε, δηλαδή ε, το κράτος με τις υπερούγες του πρέπει να προστατεύει ε, όλες αυτές τις ομάδες, τους ανέργους, τους απόρους, τους αστέρους, ε, την, την που όλα αυτά τα έχει καταστρατηγήσει, έχει κάνει μια ακυβίστηση... Έχει κάνει πολυτεκνίτες και ερημοστήτες. Μια ακυβίστηση Ολυμπιακών Προδιαγραφών, ε, διέγραψε την δίθενη ιδεολογία του, γιατί δεν υπήρξε εδώ. Ε, και υπάρχει μία νεοφιλελεύθερη αριστερού συμπελετσαγωγικά κυβέρνηση, νεοφιλελεύθερη, στην υπηρεσία ε, του κεφαλαίου και απέναντι από το λαό. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση ε, πρέπει να ανατραπεί, γιατί λένε πολλοί να ανατρέψουν τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν έχω καταλάβει αυτό ότι θα πει. Ανατραπεί. Πώ θα ανατραπούν ε, οι πολιτές. Πώ θα ανατραπούν. Και να του πουλάμε το χέρι τη του μωράκι του υποβάθου. Πώ θα ανατραπούν. Α κόψουμε και τον οχθάλιο λόρο. Τον οχθάλιο λόρο. Α το κόψουμε. Λοιπόν, συντρόφος είναι αυτός που πανέβει για συγκεκριμένα πράγματα. Στον δρόμο για το λαό. Όχι για του απέναντι. Λοιπόν, λοιπόν ε, πρέπει να ανατραπεί η κυβέρνηση αυτή. Όπω mm. λέγαμε να ανατραπεί. Η κυβέρνηση του Καραμπαλή, κυβέρνηση του Παπαντράου. Η κούμπα, κάτω η Πούντα. Τι φοβόμαστε. Αυτή είναι χειρότερη κατάσταση, γιατί αυτή μιλάνε στο όνομα του λαού. η ιδιαίτερα είναι γνωστοί ε, ποιους εκπροσωπούν. Αυτοί λοιπόν μιλάνε στο... Και μιλάγανε στο όνομα του λαού και αυτό το πρόδωσαν. Άρα πρέπει να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης αριστεράς, δεν υπάρχει ο ορισμός, είναι ε, ε, ε, ε, ε, η νεο... νεολεξία αυτή η δική μου, ε, να ανατραπεί χωρίς κανένα δισταγμό και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση ε, φρέσκων δυνάμεων, ε, Δυνάμεων. Ε, γιατί με κοιτάξετε, Συλλόμιδα, που θα βρεθούν καλά, οι φρέσκε. Οι φρέσκε δυνάμει ε, βρίσκονται ανάμεσά μα. Είμαστε εμεί οι ίδιοι, είναι οι συντροφοί μα, οι οποίοι δεν άλλαξαν η ιδεολογία. Ε, είναι ο άνθρωπο ο καθημερινό τη διπλανής πόρτα, ο οποίο αγωνίζεται καθημερινά για τα συμφέροντα τη πλειοψηφία του 99%. Είναι αυτέ οι δυνάμει ανάμεσά μα, γιατί πολλέ φορέ ακούμε, μα δεν θα βρεθεί κανένα. Αυτό με αναστατώνει οι σύντροφοι και συναγωνιστές, την κυρία Λεξία. Λε το εγώ τους λέω, <σχεδιά> ε, <σύντροφοι> ε, δεν θα βρεθεί κανένας. Λέει, <σχεδιά> κανένας. Δηλαδή. δηλαδή, περιμένουμε κάποιον απομηχανήσεο, ο ε, οποίος θα έχει στο DNA του μέσα την επαναστατικότητα και περιμένουμε να μας έρθει από πάνω, έτοιμος και να ηγηθεί μιας πανστρατάς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, συναγωνιστές. Λοιπόν, Οπότε, συναγωνιστέ, του θεωρώ, εν δυνάμει έστω. Λοιπόν, <laughs> κάνω παιδε θέλος ε, και πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι. Ε, δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν, ε. έχουμε κάποια εναλλακτική λύση. Ο ήρωες, οι ήρωες, οι με την κλασική έννοια γεννούνται μέσα στους αγώνες. Ο Κολοκοτρώνης, α πούμε, δεν ετοιμάστηκε και ορίμασε σαν ένα φρούτο, ε, γεννήθηκε μέσα στους αγώνες. Ο Βελουχιώτη δεν γεννήθηκε. Έτσι, Επαναστάτη, έτσι έγινε σιγά-σιγά. Και πώς και πώ στην ιστορία, είναι να παριθμίσουμε. Λοιπόν, οι ήρωε γεννιούνται μέσα ε, στου αγώνε. Πουθανά okay. άλλο. Αυτό, εγώ πιστεύω. Ωραία. Okay. Ε, ε, ε, ε, Εμεί, ο καθένα από εμά, έλεγε ο Μαγιακόφσκι, ε, ο οποίο ήταν φουντιουριστή τη εποχή, ε, γεννήθηκε το 1893. Ε, έλεγε ο Ρώσος Υπηκής, έτσι τουριστής, έλεγε εμείς, ο καθένας από εμάς, κρατάμε μέσα στη γροθιά μας τους κινηθήριους κιμάντες του σύμπαντο. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, όχι εμείς οι σχετικά πρωτοπόροι, και ο λαός ολόκληρος της την δυνάμης που περκύλει μέσα του, να ξυπνήσει από την άρχη του και να βροντοφωνάξει, Αέρα! Εντάξει, τίποτα άλλο δεν μα νώνει. Ωραία. Με, μετά από όλο αυτό το λογοτεχνικό έτσι. Είπα, μήπως έλεγε κάποια λέξη που αρχίζει από πίχη και άγια. Όχι. Μετά από αυτήν την <laughs> λογοτεχνική κατακλείδα, mm. ε, να πω εγώ πεζά ε, για το ασφαλιστικό το οποίο θα δεχτεί μεγάλο τσεκούρι. Mm. Mm. Γενικά θα γίνει ένα αμαγεδόνα, ο οποίο αφορά. Γιατί πολλοί λένε εντάξει, λέει, το ασφαλιστικό εγώ δεν είμαι γέρο. Λέει, εγώ δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη, οπότε τι με νοιάζει το ασφαλιστικό. Λάθο λοιπόν. Το ασφαλιστικό έχει να κάνει με όλη, γιατί έχει να κάνει και με την η περίθαλψη, έχει να κάνει με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών. Ε, από εκεί που είναι αναδιανομητικό θα γίνει κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή θα προσπαθήσουν ουσιαστικά να βάλουν ένα κουβά χωρί πάτο κιόλα. Ε, και ποιοι θα τους βάλουν αυτά τα χρήματα, θα του βάλουν όλοι αυτοί οι οποίοι Τόσο καιρό τα χαμηλικά καμία και με διάφορα σκάντα από το χρηματιστήριο, όπω το PSI, γιατί ξεχνάμε το μεγαλύτερο στην να δυναμικό που είναι την κυβέρνηση συραγικού τομεί, πρόκειται από το Βαθό, έτσι. Ε, και, είτε κάποιοι άνθρωποι έχουν συντελέσει στην πολιτική παρθενογραφή, την πολιτική και ποινική όλων αυτών, με αποτέλεσμα εν πάση περιπτώσει από εκεί που και είχαν ήταν σε κάποιε επιτροπέ μέσα στην Βουλή. Ε, ε, όταν είχαν προκύψει κάποιε διαδικασίε, πάντων και μέσα από την ελληνική δικαιοσύνη, ε, προκειμένου να εξχνιαστούν, ε, να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνε όλου αυτού του εγκλιματίου κοινού, του κοινούριου Δικαίου, διεκόπησαν ενώ διαμαγία, ε, αναμαστήστηκαν στην κολυβήθρα του συγκεκριμένα όλοι αυτοί και τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται να μα ε, ε, πουλήσει το δάχτυλο, να μα το δάχτυλο και να μα πούμε ότι ο λαό, που είναι τελικά οτιδήποτε άλλο. Ε, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία και μα λένε ότι στο πολύ μπορεί να παίρνετε μια εθνική σύνταξη. Και από εκεί πέρα βλέπουμε δηλαδή μα κάνουν αυτή τη χάρη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό έχει να κάνει με την ατομική παραγωγή και την αντισκευή των νέων. Οι οποίοι νέοι από εδώ και πέρα δεν θα έχουν δουλειέ. Δεν θα έχουν δουλειέ, δεν θα έχουν ασφάλιση, δεν θα έχουν ε, ένσημα γιατί και οι δουλειέ μπορούν να βρίσκουν περιστασιακέ ή μαύρε. Θα έχουμε μια τέτοια διαδικασία, όπου ουσιαστικά μιλάμε τώρα για ένα, ένα ξεφτελισμό ε, όλων των γυρατιών και των δικαιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν δουλέψει τόσα χρόνια οι οποίοι ε, είχαν πληρώσει τόσες φορές, οι εργοδότες τους είχαν πληρώσει φορές και το οποίο και το δημόσιο μέσα στους εργοδότες, εντάστασης ε, στα ασφαλιστικά και τα και τώρα μα είπαν απλά ότι. Και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι και οι το δημόσιο όταν. Η... Μιλάμε για δημόσιοι Ισπαλίλου τέλο πάντων. Το, το, το κράτο. Και τώρα ξαφνικά φτάνουμε στο, να ζητήσουμε το λογαριασμό. και Βλέπουμε ότι ο λογαριασμό ε, είναι παραφυσικωμένο ότι δεν υπάρχει κουλευμά στο πορτοφόλι. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν και βέβαια πρέπει να σπρώξουμε όλους εμάς στις ιδιωτικές ασφαλίσεις όπως και στα ιδιωτικά ε, μέσα για την υγεία μας, νοσοκομεία και λοιπά. Θέλουν να καταργήσουν κάθε τι που καλύπτει τον άνεργο, τον χαμηλοσύνταξη, γενικά και ακόμη και τους μικρές και τάξη, ε, ώστε να του ρίξουν γορρά στα νύχια του ιδιωτικού κεφάλαιου. Κανονικά σε μια κοινωνία η οποία ενδιαφέρεται για, το, για την πρόνοια του λαού και για την ευτυχία του λαού, ε, πρέπει να μην υπάρχει τίποτα το ιδιωτικό, ε, όλα να παρέχονται ε, από το κράτος, δηλαδή από του ίδιου τους πολίτες. Να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται στο μέγιστο βαθμό, σε ψηλή ποιότητα, η υγεία, η παιδεία, να μην υπάρχουν φροντιστήρια, να μην υπάρχουν ιδιωτικά ιατρία, ιδιωτικά νοσοκομεία, πρέπει όλα ε, να παρέχονται από το κράτος Επίσης, οι δρόμοι, ας πούμε, που τώρα έχουν, από το 2007, η εθνική μας δρόμοι, ε, χαριστεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στα συμφέροντα, τα ντόπια και τα ξένα, ε, και οι δρόμοι ε, πρέπει να ξανα... επανέλθουν πάλι ε, στα χέρια του λαού, δηλαδή του δημοσίου του λαού, ε, ο, ο, γιατί έχουν ούτως ή άλλως ξεπεράσθες καμένα. Ας πούμε, η ξεπεράσει τα μένα, Οδρός έπρεπε πριν πολλά χρόνια να με επιστρέψει, στο δημόσιο ε, και όχι μόνο δεν επιστρέφει αλλά και ανεβαίνουν τα ε, διόδια και αυξάνονται ε, οι σταθμοί των διόδιων ε, σαν τα μανιτάρια ε, και έτσι κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους του στους δρόμους της χώρας του ε, καταστρατηγόμπλασκευό ε, το άρθρο 5 Παράγραφου 4 του συντάγματος περί ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών στη χώρα τους Ee, και επιπλέον, όπω είπε και η Λεωνίδα, δίνουν και 6,7 δις, όχι <travailler> για πρώτη φορά ε, κατομμύρια, όχι για πρώτη φορά, έχουν δώσει εκατομμύρια ε, πραγματικά ως αποζημιώσεις για καθυσπερίσεις δίθεν έργων, το παλιά ο Σαμαρά, την προηγούμενη κυβέρνηση, για μη χρηματοδότηση τη στιγμή που δεν χρηματοδοτούνται από τι τράπεζε. Τι χρηματοδότερε τράπεζε. Και οι τράπεζε, βέβαια, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα όπω διατρανώνουν ε, κάθε φορά, ε, αλλά δεν του χρηματοδοτούν του μεγαλοεργολάβου ε, λόγω τη κρίση. Φοβούνται ότι θα ξαναφέρουν πίσω τα λεφτά του. Οι δε, δε μεγαλοεργολάβοι, ε, αν θυμάστε, ε, προετών έκαναν προσφυγέ κατά του δημοσίου, ε, λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση έργου που είχαν αυτή την υποχρέωση να δώσουν αποζημίωση στο τράτος, παρά το κράτος σε αυτούς. Έτσι, λοιπόν, είναι κράτος εν κράτη όλοι αυτοί και δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους παρά να λειτουργούν με γνώμανο, το κέρδο και τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα λιγάκι το σύστημα των μυστηριάσμων το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα το οποίο είχα ανοίξει. Ε, να πούμε ότι υπάρχουν διαδικασίε κινηματικέ κάθε Δετάρτη στα Ερμονικεία. Ε, θα πρέπει να συμμετέχει όλο ο ελληνικό λαό. Αυτή είναι ο αγώνα ο οποίο πρέπει να δοθεί από εδώ και πέρα. Φυσικά θα πρέπει ο ελληνικό λαό να ενημερωθεί για το ζήτημα των εκστριαστών, κόκκινων δανείων, του ψυχοκλήματο των τραπεζών. Όλο αυτό που είναι ένα πακέτο δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Το ψυχοκλήμα των τραπεζών έχει να κάνει με την ανακεφαλαιοποίηση φυσικά η οποία ήταν μόλις εδώ 5,5 αγωγικό και εκεί ήταν φυσικά και το μεγάλο σκάνδαλο ε, για τα οποία φυσικά τώρα ο, ο, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Αλέξης ε, πανηγυρίζει στην κοιλή ε, και τη λέει Μπακογιάννη ναι. τη λέει Μπακογιάννη ότι σε πούλησε τράπεζε, τράπευσες, mm. στα και, και ο Αλέξης Τζίφρας ε, πανηγυρίζεται, λέει mm. «Α ναι, λέει, μου δώσαμε μόνο το λίγα αλλά ουσιαστικά έρωζουν <στα> Ε, τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξή ότι ο Ελληνικό λαός θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Ε, δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος ε, είναι συμβολικός, είναι ουσιαστικός αγώνας. Ε, μέχρι τον Ιούνιο του, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2016, ε, δεν θα υπάρχουν ηλεκτρονική πιστριασμή. Και το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληκτηριασμών είναι κάτι το οποίο ε, ουσιαστικά έχει χωράει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν είναι νόμιμοι, τι θα γίνει, ποιο κομμάτι τους θα είναι ηλεκτρονικό και πώ. Τέλο πάντων, Εξάλλου θα το δούμε αυτό. Το έχουμε δούμε. αγώνα μπροστά μα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί φορείς θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι στο μείζον ζήτημα των δημοκυστιασμών, είτε διοικήσεις δήμο και δημοτικά συμβούλια, είτε σύλλογοι, είτε επαγγελματικοί κλάδοι, όπως για παράδειγμα ο Δημοτικό ο οποίο θα πρέπει να πάρει θέση, mm. και, και έχει πλέον να, mm. να πάρει mm. θέση, αλλά αλλά και δράση. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή, με το νέο κατάπτυσμα του νομοσχέδιου, το, νομοσχέδιο, το εκκληρωματικό νομοσχέδιο προστασίας των τραπεζών ουσιαστικά, mm. Ε, mm. και mm. προστασίας και αύξηση πλούτου των τραπεζών και ε, ουσιαστικά ε, εξαφλίωσης των μικρομεσαίων στρωμάτων του ελληνικού λαού, θα έχουμε ε, ένα πολύ απλό ζήτημα το οποίο θα είναι Πώ θα ξαναμπεί κάποιο στον νέο νομοκατσέλι, Δηλαδή στον νομοκατσέλι, Όπω θα τα πρώτο, που ουσιαστικά όλε τι περιπτώσει επανεξετάζονται εξ αρχή και από μηδενική βάση. Με νέα έξοδα. Και, και, και τα νέα και έξοδα, και λέτε, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο που θα μπορεί ακόμα και στον πετσοκομμένο νομοκατσέλη να έχει τι προποθέσει να μπει. να δεν μπορεί να μπει γιατί δεν έχει να πληρώσει τον δικηγόρο απλά. Ε, Επίση, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι. Με ποιον τρόπο θα υπερασπίζεται ο φτωχοποιημένο Έλληνας πολίτης στον εαυτό του απέναντι στις τράπεζες στον deal, το οποίο καλεί πλέον θεσμικά το κράτος να κάνουν οι πολίτες με τις τράπεζες προκειμένου ε, με αναδρομική ισχύ οι τράπεζες να κρίνουν αν ο πολίτης ή ο είναι ε, συνεργάσιμο στιγμή και εκεί χρειάζεται και η συνδρομή του δικηγόρου σε όλα τα επίπεδα και από εκεί και πέρα θα πρέπει όντω ο δικηγορικό κόσμο, ο προοδευτικό δικηγορικό κόσμο να δώσει βοήθεια σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπω και επίση κάποιε κεντρικέ πρωτοβουλίε νομικέ που θα πρέπει να πάρθουν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, απέναντι το σκάνδαλο τη ανακεφαλαιοποίηση και του ξεπλήματο των τραπεζών, το οποίο αγγίζει προ... τα... τα όρια τη εθνική προδοσία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην μεταπολίτευση και το οποίο ουσιαστικά έχει, να, έχει και νομικές, δηλαδή και ποινικές και πολιτικές προεκτάσεις και πρέπει να αποδοθούν αμφότερες και επίσης να πούμε ότι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είχαμε πριν από τρεις μέρες μία διαδήλωση ως λαές στην Τράπεζα τη Ελλάδο, στην Εθνική Τράπεζα και μέσα στο κέντρο της πόλη ουσιαστικά που διαμαρτυρηθήκαμε και ουσιαστικά διαδηλώσαμε και Φυρά. κοινωνήσαμε χειρά. Ε, αυτό το ξεπούλημα εν πάση το στιά, α, δεν πρέπει να μείνει εκεί το όλο ο ρύθμος, πρέπει ε, να παρθούν και νέε πρωτομιλίες και σε κινηματικό αλλά και σε νομικό επίπεδο, έτσι. Ε, σχετικά με του πληστηριασμούς, τη κατασχέσεις, κόκκινα δάνεια κλπ. Ε, πρώτα απ' όλα υπεγράφησαν όλα αυτά, έτσι, με την πλήρη συμφωνία όλων των κομμάτων. Ε, έχω να πω το εξής, ότι πλέον ε, οι τράπεζες θα έχουν τον πρώτο λόγο σε όλο αυτό το παραβέδι. Ε, ε, οι τράπεζες πρώτες, το δημόσιο <συσίλωνο> ακολουθεί και τελευταία οι εργαζόμενοι. Επίση, ναι, ναι, ναι. <συσίλωνο> ε, ε, μέσα στο όλο θέμα... Ήταν πρώτα οι εργαζόμενοι, δηλαδή όταν πληστριαζόταν να γίνει μιας εταιρείας κεντρικά τα χρήματα τα οποία έμπαιναν στο νησολογισμό <ΠΠΠΠΠΠΠ> του πάντου. Πρώτα ήταν πάρους, για τους εργαζόμενους. Πρώτα ήταν τα χρέη της εταιρείας, να Μετά πήγε το, το δημόσιο και μετά οι τράπεζα Τώρα πήγαινε για πρόνοια δηλαδή. Εσχέσαι, ε. ναι, ναι, ναι, ναι, οι τράπεζοι. αρχή είναι οι τράπεζοι. Mm. Λοιπόν, επομένως, έχουμε το τροποποιημένο <έλεξε> επιταχύρο Νόνο Κατσέλη, ο οποίο προστάτευε ο παλιός την πρώτη κατοικία, όχι 100% αλλά την προστάτευε, τώρα τροποποιείται εντέχνος και σκοπίμος επί χείρο, ώστε να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στους τα κριτήρια που βάζει αρκετός κόσμος και να τίθεται εκτός ρύθμισης. Πολλές αιτήσει έχουν αρχίσει να αποβάλλονται. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται αποδεκτές, άρα θα βρεθεί πολλοί κόσμος εκτός. Ε, έχει μπει ο όρος συνεργάσιμος δανειολήπτης, ε, ώστε να κάθεται ο δανειολήπτης υποτιμημένος και εξευτυλισμένος ε, να παρακαλάει στις τράπεζες αυτοπροσώπως, ε, για να έχει μια καλύτερη τύχη. Ε, ο τραπεζίτης όσο ο απόλυτος άρχων να ρυθμίσει στη τύχη του, τη ζωή του, τη ζωή της οικογένειάς του. Ε, και να αποφασίζει λοιπόν που τράπεζα για όλα και μπαίνει το θέμα των δικαστηριών, να τρέχει από δικαστήριο σε δικαστηριό ε, και να εξευτελίζεται και να ε, ε, δίνει και λεπτά τα οποία δεν θα τα έχει επομένως ε, θα, χάσουν, θα χάσουν πάρα πολύ τα σπίτια τους, βεβαίω το, το σύστημα είναι έξυπνο, είναι πονηρό δεν θα αρχίσει από το να πάρει το σπιτάκι, το διάρρι του κακομίριου, του άνεργου, ε, και του χαμηλού. Έτσι λέτε στην Γαλλικά. Βλέπουμε το μεγάλο εκτυλίδι, ο οποίο θα μεταφυζεί. Και να το παρουσιάσει και σαν κόκκινο πανίδα. Ακριβώ. Για να δημιουργήσει να... κοινωνικού αυτοματισμού. αυτό ακριβώ θέλω να πω. Για να δημιουργηθεί ε, ένα αυτοματισμό κοινωνικό, να πει ο φτωχό, καλά του κάνουνε και του παίρνουν τη δίλα στην νεκάλη, ε, καλά κάνουνε στον επιχειρηματία. Ε, Κυρίω του μικρομεσαίου θα χτυπήσουν. Καλά κάνουν και που παίρνουν την επιχείρηση. Ε, και βέβαια με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, λέει ο παίρνουν και τι επιχειρήσει. Γιατί οι επιχειρήσει, αυτό, αυτό είναι που θέλουν οι γήπε πρώτα απ' όλα τα αρπακτικά. Ε, θέλουν πρώτα απ' όλα τα επιχειρηματικά. Μια τα οποία θα πάρουν. Υπάρχει. Ναι, αλλά τα επιχειρηματικά το λέει και η κυβέρνηση. Μετά ε, δείχνουν ότι οι γήπε δεν θα, γήπες δεν θα ε, πλησιάσουν καθόλου την τα στεδακτικά κλπ. Αυτό θα το δούμε πάρα, πολύ, Άρα, σύντομα. Ίδια, πάρα πολύ σύντομα, για τα επιχειρηματικά όμως δεν λένε όχι. Λοιπόν, επομένω θα κοιτάξουμε να πάρουν τα επιχειρηματικά, δηλαδή να βάλουν χέρες στην, στην επιχειρία μου εδώ. Ε, τη χώρα μου, γιατί φέρνουν τι επιχειρήσει. Εγώ που βλέπω τα πάνελ και βλέπω ξέρω, εγώ, κυβερνητικά στη Αλέγκη εμπάσεις τόσο, να τους μιλάνε και για την ανακεφαλαιοποίηση του κραπεζόναλου, για το ζήτημα των πληστηριάσμων, δίνουν οι γραμμές. Οι οποίε είναι η ίδια, δεν τοποποιημένοι. Μία γραμμή είναι ότι τι δώσαμε τόσο σκληρή πραγματικά και τελικά καταφέραμε και γλιτώσαμε λίγο το 75% των ε, κατοικιών που είναι μεγάλο ψέμα. Δηλαδή υπάρχει η γραμμή του ψέματο ε, το. για αυτού που δεν ξέρουν, οπότε του λένε ψέματα και λένε εντάξει, πες, πες, να μην κερδίζουν την γραμμή. Δεν είναι το αντίθετο. Από τι πρώτε κατοικίε οι οποίε γενικά ε, προστατεύονταν. Το 25% μόνο θα συνεχίσει να προστατεύεται, όμως με την προϋπόθεση ότι πρώτον ο Δανιολίπτης θα είναι συνεργάσιμο, θα κρίνει δηλαδή η Τράμπης ότι είναι συνεργάσιμος και δεύτερον, ότι θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη δόση την οποία θα συμφωνήσουν. Φυσικά αν έχει πάρα πολύ λίγα λεφτά, δηλαδή δεν έχει τίποτα ξέρω, και του που δίνει 150 ευρώ, ε, μπορεί να τσογκάρει και το κράτο, το δημόσιο δηλαδή, ο ελληνικό λαό πάνω με τα 100 εκατομμύρια. Δεν θα χαρίσει, δεν θα χαρίσει. Ακόμα προφέρεται με τα 100. Δεν χαρίζονται, ε. ναι, θα, ναι, δεν Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο να το δάνειο θα συνεχίσει να πληρώνει το ούτω ή άλλο. Το πρώτο ψέμα. Και το σπίτι, αν και σου να πάρουμε... συνεχίζεις. Μόνο σε ορισμένες πολιτείες ή θεατρικές. Το σπίτι δεν είναι σπίτι... σε... σε... απίστευτο, δηλαδή δεν είναι ότι σου πάρει το σπίτι και τελείωσες. Έτσι, έφυγε. Πρέπει να σου πάρουμε να σε βάλουν στο Δεν έχει σημασία, σου το σπίτι, συνεχίζεις. Χρωστά, χρωστά, τώρα. Και επίση επί αξίας του σπιτιού που θα τράπεζα. σπίτι, Λοιπόν, εμ, εντάξει στο σπίτι αυτό πώς να δεις, πάνω από 10, δεν το κόβω, μπερτό. <συσίλω> κάπως έτσι, άρα μπροστά σε άλλα κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Ε, τώρα <συσίλω> μιλάμε για ένα σκάνδαλο μεγατόνου. <συσίλω> και η δεύτερη γραμμή που είναι η τροποποίηση αυτού είναι η γραμμή του, έλα μου ρε τώρα, σιγά μην τα πάρουν οι τράπεζες και σπίτια μου. Τι να τα κάνουνε. Τι να τα κάνουνε. Σας πάω <συσίλω> στοίχημα ότι σε ένα χρόνο που θα είμαστε εδώ και θα διορθωτάμε, δεν θα μου πάρει κανένα σπίτι. Αυτό είναι η δεύτερη γραμμή. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή. Πόσο μα έχουν πια κόκκι, πόσο μας θεωρούν χαχόλου και υποκίνητοι. Μας φαίνονται τελείως οι μουφεί. Δηλαδή με αυτά τα επιχειρήματα, mm. πραγματικά, οποιοδήποτε έχει διαβάσει έστω και ένα άρθρο, δεν είναι το να έχει διαβάσει. Μια γραμμή, διαβάσει... μια ράδα. Μια ράδα να έχει διαβάσει. Ναι, καλά, έχω διαβάσει <συστονμή> αυτά, ή <συστονμή> πώς φαίνονται. Έχει κάνει το μαύρο, τα αστρονομικά Εντάξει, τώρα μιλάμε για σκάνδαλα, μιλάμε για. Μεμοσχέδιο τα οποία δεν αφέρναγαν, εννοείται δεξίες κυβερνήζαν τα πέμβανα. Να φέρνουν δυο όλες τα κεραμίδια. Και πω πάλι για τον για τον Ο Μεγιστάνας, είχε πει, γιατί ήξερε ήξερε για την πάλι των τάξεων αυτών. Αυτός ήξερε για την πάλι των τάξεων. Είχε πει ότι όταν... την όπως, καλή ώρα, τότε επιστρατεύει την αριστερά την οποία τη διαφθείρει κιόλας, έτσι δεν είναι, ναι. Την εξευτελίζει, την δια, τη διαφθείρει, την εξευτελίζει στα μάτια του κόσμου. Να μην γίνει παράδειγμα προνήθεια, λέγω. Ε, επιστρατεύει λοιπόν την αριστερά ως χρήσιμη πλέον για να ε, βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί όταν η αριστερά ε, είναι στην κυβέρνηση. Ε, τότε ε, ο κόσμος λέει φέραμε και την αριστερά άρα δεν μπορεί να μας εξαπατήσεις καλό είναι Η, η αριστερά αυτά που μπορείς να πει δεξιά Όπως και γίνεται Αν η δεξιά oh. είχε φέρει το τρίτο μνημόνιο αυτή τη στιγμή πιστεύω να γινόταν μεγάλη χασαρία στον δρόμο. Εγώ εδώ το Μεχαρδούμπερλι το δεν όσαν να παραδεχτούν έλεγαν mm. ότι δε, δεν υπάρχει να είναι εξ-φάιλ το όμως τελικά δεν ήταν και τελικά ήταν τρομερά πιο ίδιο από αυτό που μας βρήκε τώρα. Ο Δε Τσίπρος λέει ότι νιώθει ασφαλής με τις 153. Ε, καλά, έχει και το Λεβέντ, έχει και το Ποτάμος... Έχει όμως και τους άστους... Τώρα έρχεται, επειδή συνέδριο και το S5, το γαλλικό στρατοδημοκρατικό κόμμα με αυτόν τον μεγιστά της πολιτικής ηγέττων, Ζίγμαρ Γκάπριελ, ο Δεύτερος άρχισε να λέει ότι άρχισε να ανταφράζει με την Μέρκελ που συγκυβερνούν, έτσι εδώ <εδέγεων> και αιώνες, και έρεσαν να λέει ότι η Μέρκελ φταίει, γιατί πρέπει να πει και κάτι για την Αστρική Καναδάξη Μα σκοπήκανε κιόλας Μέρκελ, η Μέρκελ φταίει οι πολιτιές Μέρκελ διότι ε, με τις υποσχολικές λιτότητας κατάφερε να ανεβάσει την ακροδεξία στην Γαλλία χωρίς να έχει και άδικο μεν, αλλά τώρα του όταν τόσο καιρός ε, ε, ε, η Ελλάδα ουσιαστικά έλεγε ότι βάζεται τόσο διότι να αντέχουν αυτές τις πολιτιές κλπ και ο λιγός λαός Είχε ανακτήσει, είχε φτάσει σε επίπεδα εξαπλού και Ο Γκάπριελ έλεγε ότι πρέπει να ασφίξουμε το ζωνάρι και το Λέμε και το αναφέρω για ποιο λόγο, γιατί αυτό τώρα θέλει να κάνει οικολογία ο πρωθυπουργό τη ο Και με αυτή τη λογική θέλει να προσαρτήσει και με το Προσπαθεί να βάλει στο άρμα, η και το άρμα, εν πάση περιπτώσει. Το φρέσκο αίμα, το λεβέντα. Το φρέσκο αίμα. Το, το, το Και το τραγούδι. Απ' αυτού. Του ανελετζίδε του έχει σίγουρου, δεν θα ξεμηνίσει κανένα. Τώρα είναι ε, πάρα πολύ άνετο. Αν τον είδατε και στην πουλή, είχε βάλει και το κεράκι μέσα στην τσέπη. Ήταν πάρα πολύ άνετο. Μιλούσε, πυρονευότανε, χαρτιζότανε, γελάκια έκανε, τα πάντα. Ε, ο, ο Λεβέντης είπε το εξή ε, ότι εγώ... Ε, ε... Α! Τον αγαπάτε, τον εκτιμάτε, τον Αλέξη. Και βέβαια λέει, εξάλλου είναι παιδί του φίλου μου, του συναδέλφου μου. Ο πατέρα του ήταν no, ναι, ναι, μηχανητός. Αλλά, αλλά πρώτον, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι έλεγε για τον πατέρα του ότι έπαιρνε έργα ο πηγούντας, τον κατέκρινε. Τώρα λοιπόν το γυρίζει, φανταστείτε δηλαδή ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί. Το γυρίζει, λέει ότι είναι παιδί του πατέρα, που ήταν πολιτικός μηχανικός ο φτέρος του και εντάξει τον αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο και σαν παιδί του και θα τον πάρω εγώ αν θέλει, τον πάρω, <σχει> Λιβέλτε, τώρα, θα τον πάρω ο αν θέλει, θα τον πάω στη Μέρκελ που έχω λέει, εκεί για συνδέσεις και έχω γνωριμίες στην κυβέρνηση τη Γερμανία. θα τον πάρει, <σχει> θα τον πάει στη Μέρκελ και εκεί θα τα βρούνε ώστε Αλλά να, να μπορούν, αλλάξουν την ατζέντα να πει Αλέξιμο προχώρα τη μεταρρυθμίσει, γιατί ο Λεβέντη προβάλλει μια άλλη ατζέντα. Ο, ο, ο Λεβέντη είναι πιο μερικελή στην εννιά... Μέρκελ. Μπορεί να διδάξει μερικελησμό <σοί> τη Μέρκελ και φλατσερισμό του Θάτσε. Πάρα πολύ. Ο Φλαμπουράνη εξάλλου το ίδιο. ότι από τα εννέα σημεία, το ρώτησε αν θα συνεργαστείτε με τον Λεβέντη, και λέει ο Φλαμπουράνη: Κοιτάξτε να δείτε από τα εννέα σημεία τα μισά, περίπου τα πέντε α πούμε.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 τον έχει, έχει κράξει ω νεοφιλελεύθερη κτλ. Δηλαδή. Λοιπόν, και όταν του είπανε ότι κυβέρνηση θέλετε, θέλετε να μπείτε εσεί, βέβαια, δηλαδή, μέσα. Ε, γι' αυτό ενδιαφέρεστε ό,τι okay, λέει. Κυβέρνηση τεχνοκρατών. Οικουμενική θέλει τεχνοκρατών. Τεχνοκρατών. Οικουμενική. Με τι πρωθυπουργό, Άριστον Τάκη, Με τουρνάρα. Πρωθυπουργόπουλο. Πρωθυπουργόπουλο. Το ανθρώπινο με τουρνάρα. Εσεί όμω, αν ικανοποιούνταν όλα αυτά τα σημεία και λοιπά, εσείς θα θέλατε κάποιο υπουργείο. Mm. Έκανε. Ε, θα... <Δεν> Τον πίεσαν το τα παπαγαλάκια και είπε των οικονομικών. <σχελώς> μπορεί... Όσο και να θέλει να κρυφτεί, <σχελώς> <σχελώς> <σχελώς> δεν μπορεί <σχελώς> να, <σχελώς> <Τι'> μάρ, <σχελώς> να το κρύψει. <σχελώς> δεν... Απίστευτο. Άρα η αριστερή το... κυβέρνηση, <σχελώς> η αριστερή κυβέρνηση, έχει <σχελώς> το πολεδέντη. Πολεδέντη. Εντάξει. Ωραία. Έσχος. Πολύ Αλλά καλά είπατε, κυρία Λεπτάκου. Και θυμόσαστε με αυτό το ε, σκηνικό νύτε, το παιδες, Λοιπόν, νομιά, στους, νέα, νέα. στους δρόμους νέα. συναγωνιστές και φίλοι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μερικοί λένε νομικά. Είσαι παραγωγό. Αγαπητοί ακροατέ. Δεν πειράζει. Αν από τους νέου συναγωνιστέ, έτσι του θεωρώ. Α, νυχτερινό να μα κάνει μια παρέμβαση. Θέλω να το εξή. Τζίφρα, yeah, yeah, yeah. αλεκτρίζει. <laughs> όχι, πέρα από <παρακολουθεί, laughs> αυτό. Ναι. <laughs> να πω ότι κυκλοφόρησε στο φίλο τη <laughs> το και όταν το εδώ, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να φέρει τίποτε προ στη στην Βουλή εάν το βρουν οι θεσμοί. Και ρίχνετε το ερώτημα, είμαστε υποκατοχή, ή όχι. Είμαστε. Είμαστε, είμαστε κανονικά όμω. Δηλαδή, όχι κανονικά. Μπορεί να συζητάει στο Υπουργείο εκεί, διάφορο, και διάφοροι δηλαδή να λένε και έχουν διάφορου αντιπροσώπου εργαζομένου και δεν σε αυτέ τι συζητήσει. Τα λένε τα δικά του και του θέλουν πάνω στο κείμενο που θα καταλήξει, του θέλουν πάνω, του δίνουν ξέρω εγώ τι χρειαστεί και του θέλουν κάτω και τα λεφτά. Δεν ξέρω κανένα γράφει το κείμενο αυτή. Αγγράφουν οι από πάνω και τα λεφτά. Τώρα θα σα πω στην αρχή ότι δεν κουράζονται. Γιατί σου λένε εντάξει τώρα μια, δυο, πάντα, τρεις, γιατί και, και δουλειά τους η δουλειά του πάει στραβά όταν το γράφει. δεν δηλαδή, είναι ε, ε. Μην Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Frontex, δηλαδή ο Ευρωστρατό, mm -hmm. έχει το δικαίωμα την υποχρέωση σε εισαγωγικά όπω λέμε εδώ, το να προστατεύει τα σύνορά μα. Mm -hmm. να τα προστατεύει. Κάνουν σύγχρονο έτσι. α πούμε Mm. και οι Frontex θα συνεργάζεται με τους τούλους. Mm. Έτσι. Που σημαίνει αυτό ότι κάτω πλέον, πλέον τα παντζής. Θα είναι και στρατού. Ναι, ναι, ναι. Πωστάς. Γι' αυτό θέλει και κοινές περιπολίες και πώς, να συνεχίζουμε. Μπορεί να λένε, ρε παιδιά. παιδιά. Ε, σιγά, σιγά τώρα μην είναι το πρόβλημα. Είναι, ξέρω εγώ, οι πρόσφυγες που μπορούμε να τους ελέγξουμε. Καταρχάς, καταρχάς, αν κάποιο δηλώσει πρόσφυγα στα... Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν δηλαδή για το χρώτης... ja. ε? Ποια... ας τα τους. Αν κάποιος έρθει στα σύνορα και δηλώσει είναι πρόσφυγας, εσύ είσαι υποχρεωμένος να το βάλεις μέσα. Και να γίνει δική, που δεν είναι αν είναι όντως πρόσφυγας και δικαιούται δι... πολιτικά, είναι μετανάστες ή... η το προορισμό που επιθυμεί ο Ακριβώς. Όμως γίνεται Αφού γίνει πρώτα μια κρίση, Λοιπόν, συνεπώς, η Frontex τι έτσι θα κάνει, ε, ε, σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι ο ρόλος της Frontex. Μην γίνονται εξαιρετήσεις προσφύγων στα hot sports. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, για να έχουμε να λέμε. Ή για να μην ε, ε, ε, κάθονται οι πρόσωπες, ξέρω εγώ, στην, ε, στον τρένο σε πάνω και Αυτά είναι αστεία πράγματα. Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, το οποίο με πρόσχημα ουσιαστικά το προσφυγικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο όντω μια χώρα, δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι όντω η μεγαλύτερη, ίσω μετακίνηση πληθυσμού εν πάση περιπτώσει, η οποία συμβαίνει με τον πολε... δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Άρα, ξεπερνάει όντω σαν γεγονό, όμω η Frontex δεν έχει κανέναν απολύτω ρόλο σε αυτό το πράγμα. Ακόμα και αυτό που λένε για του ε, ε, τρομοκράτε κτλ. και αυτό που Είναι αστεία πράγματα. Γιατί. Ο ένας ο οποίος πή, πέρασε όντως, είχε ταυτοποιηθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή ταυτοποιήθηκε στη Λέρο, που λένε ότι ήρθε ο Μπανακλάν, ξέρω εδώ ο Τρομοκράτης. Είχε ήρθε στη Λέρο, ταυτοποιήθηκε όμως, δεν μπούκανε με κατά τα άλλα. Εγώ είμαι ταυτοποιήθηκε, μετά την αυτοποιήθηση ανέφυγε. Έτσι έγινε. Οι άλλοι τους, ε, ήταν ε, γέννημα τρέμα από τις, πιο, ε, από τις ε, φοβερές ε, χώρες αυτές του, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Ε, Άλλο Βέλη ε, ε, και του Γαλλία. Δηλαδή ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε λόγοι με πόσο μεγάλη παινάκι είναι και με ποιο, ποιους όρους ήρθε η Frontex και για ποιο λόγο που ο, οι λόγοι φυσικά είναι η, στην πολιτική εκτίμηση του Καθαρινός και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες Εκτίμη εγώ. Εκτάγουν ναι, τύπες. Ότι αυτά τα hot spots, στο τέλο σε αυτά τα σημεία μάλλον θα επιχειρηθείτε με αυτές οι καλές ειδικές ειδικές ζώνες και να δουλεύουν Το άλλο είναι ότι θα μπορούσα να πραγματικά τους ενδιαφέρει το κόσ να μην ελέγχουν του πρόσφυγε εδώ, αλλά του ελέγχουν στην Τουρκία. Διότι είναι ενδιάμεσο σχεδόν ηθικό στο Αθήνα και τα Λύπη. Άρα το πρόβλημα δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Και να μην σκυλοπνίγονται κιόλα, ενώ μεταξύ. Και να μην σκυλοπνίγονται οι άμυσε, έχουν στρατιωτικέ. Και πήραν και τα τρία δι. Και αυτό που ήθελα να πω πέρα από το να μην αφήνω για τα σπίτια των ανθρώπων και τα ποσομίδια αυτά, έχω την αίσθηση ότι ο αγώνα είναι εθνικό, αφιερωτικό. Yeah. Λέω. Δηλαδή, μιλάμε με τέτοιου όρου. Και για μένα, τράστιχο, ποιο είναι ο κίνηνο, τέλο πάντων, η πολιτική γενικώ είναι ε, απλώ όλα τα αναπληρωμένα τη παγκόσμια ελίτ. <στα> Περί αυτού πρόκειται. <προηγούμε> και γι' αυτό δεν μιλάω ούτε με όλου του αριστερά, ούτε με όλου του δεξιά, γιατί δεν το κάνω, δεν υπήρξα την κατάσταση ακόμα στη χώρα μα. Δεν υπάρχει εποντά, το, το το, το, το zoom. Και ήθελα ννα, ε, να φέσω ένα ερώτημα γιατί ξέρω ότι το δική σου το LA. Η είναι στο Λέω, μήνε. και Συνεργάζεται, στην είναι δεν το έχει πει. Βαλαβάνει και κάποιοι άλλοι. Ναι, και κάποιοι άλλοι. Και κάποιοι άλλοι. Καλύτερη κλπ. Εντάξει, και ένα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αν σου πω κάτι, με ναι, άμα σου πω κάτι, με ναι, άμα σου πω κάτι, με ναι, άμα σου πω κάτι, με ναι, άμα σου πω είναι ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Και αν πούμε στον κόσμο ψέματα ότι είναι εύκολο δρόμο, τότε αυτό απλά θα μα γυρίσει βούμερα. Το ζήτημα είναι, γίνεται αλλιώ. Όχι. Είναι ο δρόμο τη περηφάνεια. Είναι. Δηλαδή η σύγκρουση με όλου αυτού του θεσμού, η οποία θα είναι σφοδρή και, και πάρα πολύ δύσκολη, είναι ο μόνο δρόμο, η μόνη λύση. <οί> <οί> Όλος, και την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση <σκύνω> ε, και άλλου υπεριαλιστέ. Στην κρίση. Είναι γιατί, πάρα γιατί, πολύ σκληρέ. Τα χωράκια τα των Ο μόνο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο. Μα καλέ, συμφωνώ κόλυτα, δηλαδή, δηλαδή πόσο πόσο... Δεν, είπα, δεν σχέρω. Σχέρω ναι. ναι. λοιπόν, θα είναι πιο δύσκολο, είπα λοιπόν, ότι θα είναι δύσκολο. Και αν πούμε στον κόσμο ότι, έλα μωρέ, θα είναι πίσω of που λένε και στο χωριό μου, οπότε αυτό είναι ψέμα. Και πρέπει να προετοιμάσουμε τον κόσμο να είναι έτοιμο για σκληρή μάχη και δεν είναι όσο πολεμικό επίπεδο, ενώ θα μπουν, εδώ στο δημοψήφισμα, εδώ το δημοψήφισμα έγινε που ο Τσίπρα στην τελική μπορεί να τα έχει βρει και από πριν, εν πάση μπορεί να τα βρει και μετά, δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να τα βρει, και λόγω της αποσταθεροποίησης βγήκε ένα τεράστιο κομμάτι, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, θα το δούμε και στην επόμενη, βγήκε ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, το οποίο είπε, μου, ότι ε, κοινωνικοποίησε τη δύναμή του, δηλαδή βγήκε ένα μπλοκ κοινωνικό, το οποίο ήταν καθαρά ταξικό, μπλοκ, το οποίο ήταν άντια, στο όχι το δημοψήφισμα και την αποσταθεροποίηση. Δεν μπορούσαμε να βγούμε καν πολλά για έξοδο από την ευρώπη. Μαζί με το ιερατείο τη Ευρώπη. Όλοι μαζί. Ένα τεράστιο μαζί. μπλοκ. Το ντόπιο και διεθνέ κεφάλαιο με ένα κοινωνικό μπλοκ μαζί. Ξεχωρίστε, θα το πέθανε δηλαδή. Και κάποιοι άλλοι, εντάξει, ξέρω, το κάναμε επειδή τσίμπησα και μάσα το λέω αυτό. Και είπε η αστική τάξη ότι αν βγει το όχι, και τότε θα μπορούμε σε μια λογική να αναλάβει η αστική τάξη. Πρώτη, η... πρώτη φορά η αστική τάξη. Ονομα, αυτό ονοματίστηκε και Θα αναλάβουμε εμείς ρόλο, αν γι' όχι. Θα πάρουμε δηλαδή τα ενία ουσιαστικά. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα ξυποποιήσουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Α, α, θα πάρουμε δηλαδή, δηλαδή <σχύλια> δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αν γι' όχι. Απίστευαν θα βγουν στον δρόμο. <σχύλια> Σκέφτομαι τώρα να βγει, α πούμε, να, ε, μια κυβέρνηση, εντάξει, η οποία θα εκπροσωπεί τα λέγκα συμφέροντα, η οποία θα λέει, ρε παιδί μου, σύγκρουση με όλους, με όλους τους κόμβους ουσιαστικά. Του, του παγκοσμίου καπιταλισμού όσον αφορά την Ελλάδα. Έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Αν το πει αυτό, τότε θα γίνει χαμό. Δεν θα περάσει έτσι. Συνεπώ το να πούμε στον κόσμο ότι δεν θα γίνει χαμό, και ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, και ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχει, α το σεμά. Να το πούμε την Πα... αδελφιά, πρέπει, αδελφιά. Αδελφιά. Και πρέπει να το πούμε την αλήθεια. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το κάνουμε καθαρό και αυτό. Αν τώρα όλα, όλη αυτή η δυσκολία πει, για μένα θα είναι δεδομένη. Είναι ένα λόγο ώστε να μείνουμε στα αυγά μας, τότε αυτό είναι λάθος και είναι προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Φυσικά πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση πώς έχει, να κάνουμε πρόβλεψη για το πώ θα πάει, και να πρέπει να ξέρουμε ότι δηλαδή, θα αναλύσουμε την συγκυρία, προκειμένου να λάβουμε και δράση και ρόλο πάνω σε αυτή, Φυσικά με το ύφο μας, τις αρχές μας και με το πολιτικό μας πρόγραμμα. Έτσι. Όχι να πούμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, οπότε ας το βλέπουμε σε καμιά δεκαετία. Αυτή είναι. Ε, Αυτό είναι πολύ σαφέ που λε. Πρέπει να του λέμε ακριβώ την αλήθεια. <coughs> Έχει μπουκτήσει από τα ψέματα ο λαός. Αν θυμάστε, προεκλογικά ερχόταν εδώ ο Σούλτ ο ίδιο, ο οποίο έλεγε ανώριμο τον Τζίπρα. Είχαν πέσει όλοι απάνω ε, του, ώστε να τον εξαφανίστην. Έστω ε, και έτσι πω ήταν, κα, ούτε καν αριστερό πλέον. Ε, τώρα, ε, επειδή βλέπουν υποτίθεται διάφορε αντιρρησούλε, οι οποίε περισσότερο είναι πλασματικές και να δείξουν ένα συγκρουσιακό ύπο, ε, ότι κοίταξε έτσι, συγκρούαμεθα. Ε, ο Σόιμπλε είπε στον Σούλτ: Κοίταξε να δει, εσύ στους ομοειδεάτε σου Έλληνε θα απευθυνθεί και θα του πει να κάτσουν χρόνια. να απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή του τραβάνε τα αυτιά χωρί να έχουν κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ε, δεν έχουμε άλλη, άλλο δρόμο. Άλλο αυτό είναι που τραβάμε. Αν τον έχουμε βγάλει λάθο, θα φανεί Ωραία. στο δρόμο. Λοιπόν, yeah. α, και τελειώνει εδώ η εκπομπή μα. Ε, η ώρα του κίνηματο πληρώνω» τον φιλόξενο στα αγγλικά μου Είμαι ο Λεωδό Παπαδόπουλο, ήταν η Μαρία Λεκάκου. Είχαμε και την πολύ χρήσιμη παρέμβαση του νικουερινού τύπου εδώ, που μα βοηθάει στην παραγωγή. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί να μα βρίσκεται στο διαδικτυακό μα ιστότοπο δεπληρώνω.gr ή μαρμπληρώνω.gr. Ε, στη, στο Facebook, το Βεβαιώνα, έχουν φτάσει δηλαδή τα 18.500 ε, μέλη. Μπορείτε επίση να μα βρίσκετε στα γραφεία μα στα Job35 στα μαθήκια κατόπιν τηλεφωνική συνεννόηση. Ε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σα βράδυ. Τίποτα δεν θα μα σώσει. Μόνο τα όνειρά μα έλεγε ο ποιητή Καρούζο. Όσοι τρόφοι και να περάσουν από πάνω μα. Lord, Lord, Lord. I are the men on the leather hollering where I see. Women in the bottom hollering, don't you murder me. Don't pay me down, mama, don't you eat me. Keep on talking till you make your daddy mad Talk about the people both good and bad I don't play the dozen Mama, don't you eat me in